80, 90, 100. Έλα το, το τερμάτισε, το τερμάτισε μέχρι τα εκατό, εντάξει, ναι, είμαστε να ζούμε μέχρι τα εκατό και ας μην είμαστε νέα με λένε γριά, δεν πειράζει μένα. Λοιπόν, ε, με τη βοήθεια του Κυριάκου Οικονομίδη μποραζήσουμε να ζήσουμε μέχρι τα εκατό γιατί μας λύνει πολλά άγχη το site που έχει φτιάξει το dorean.net Καλή σα μέρα κύριε Οικονομίδη Καλή σας μέρα κυρία Καϊμάκη. Εκεί... Πολύ ωραία εισαγωγή. Εκεί που... δεν την δε, είχα σκεφτεί, <laughs> ήταν αυθόρμητη τελώς. <laughs> λοιπόν, ε, έχετε φτιάξει ένα πολύ ωραίο site, το δωρεάν.net, ε, στο οποίο μπορούμε να βρούμε ό,τι δωρεάν εφαρμογές υπάρχουν. Ακριβώς. Ό,τι δωρεάν και δωρεάν τα λέμε, εννοούμε τρεις κύριες κατηγορίες δωρεάν. Γιατί δεν υπάρχει, mm -hmm. υπάρχει το open source, mm -hmm. το οποίο είναι ανοιχτό λογισμικό. Και που είναι και δωρεάν πολλές... έτσι κι αλλιώ. Ε... Δεν είναι πάντα το ανοιχτό λογισμικό και δωρεάν, αλλά συνήθω είναι. Ναι. Ε, είναι και τα freeware προγράμματα που mm -hmm. παρουσιάζουμε, τα οποία είναι μεν δωρεάν, αλλά μπορεί να υπάρχουν και αντίστοιχε εμπορικέ εκδόσει των ίδιων των προγραμμάτων. Αλλά η δωρεάν έκδοση του freeware μπορεί να καλύπτει τι ανάγκε με οποιοδήποτε μέσου χρήστη. Και η τρίτη κατηγορία. Είπατε τρει. Η τρίτη είναι μια κατηγορία, η οποία είναι freemium, η οποία κατηγορία ε, ε, περιέχει πληρωμές μέσα στην ίδια την εφαρμογή, ξεκινάει ως δωρεάν και μπορείς να, να, για να ξεκλειδώσεις κάποιες επιπλέον ε, δυνατότητες μπορείς να πληρώνεις. Όπως Αυτές είναι, τα υπάρχουν ίδια από στο Fortnite, ας πούμε, που το κατεβάζει δωρεάν και μετά πρέπει να πληρώνει τα πάντα μέσα. Ναι, ακριβώς, <laughs> έτσι είχαν και ο γιο μου. <laughs> Ε, να πω ότι το δωρεάν.net είναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, από το 2009, ε, δεν κάνω λάθο. Από το 2019, ε, ενιά, συγγνώμη. Ναι. Ξεκίνησε εδώ και 13 χρόνια περίπου. Mm -hmm. Και πάμε καλά από επισκεψιμότητα, μπορώ να πω. Ε, είναι χωρισμένο σε κατηγορίες για να μπορεί ο χρήστη εύκολα να βρίσκει αυτό που θέλει. Mm -hmm. ε, και εκτό από δωρεάν εφαρμογέ, έχουμε και παιχνίδια δωρεάν. Ε, και δωρεάν e-books, επιλεγμένα e-books βέβαια, και δεν έχουμε χωρίσει δύο κύριες κατηγορίες, Η γενική θεματολογία που έχει με τις τορήματα, διάφορα τέτοια, και τεχνολογικά βιβλία, τα οποία έχει να κάνει με οδηγούς συνήθως ή μαθήματα προγραμματισμού κτλ. Ε, να ρωτήσω κάτι, πώς, ήρθε, ναι. πώς ξεκίνησε αυτό το δωρεάν.net. Ξεκίνησε με τη σκέψη... Κάνατε, με την τι, ανα... κάνατε τη λίστα για τον εαυτό σας και κάπως έτσι άρχισε να μεγαλωνεί. Ήθελα κάτι, έναν χώρο, ο οποίο να αποθηκεύω κάπου εγώ για μένα και για τους φίλους μου. Mm -hmm. ε, λογισμικό που με ενδιαφέρει, ας πούμε, προσωπικά. Και επειδή γνώριζαν οι φίλοι μου ότι εγώ είμαι ο hacker της παρέας εισαγωγικά... Ωραία. Ε, Χρειάζεται... ναι. Ethical hacker λέμε τώρα, έτσι. Ο, ο, ο, ο, ο καλός hacker. <laughs> ο καλός hacker, ναι, τη παρέα. Ε, ε, Συγκέντρωνα κάποια λογισμικά σε μορφή blog mm -hmm. ε, το 2009 ε, και είδα ότι αυτή πάρεα μεγάλωνε χωρίς να το θέλω ιδιαίτερα. Mm -hmm. <laughs> Αλλά αφού το είδα, το πήρα πιο ζεστά το θέμα μετά από ένα χρόνο και το συνέχισα έτσι με το ρυθμό με καθημερινή ανανέωση ε, άρθρων για τα προγράμματα. Υ, υπάρχουν, υπάρχουν καθημερινά θέματα για να βάλετε κάτι, δηλαδή κάτι καινούριο που ανακαλύπτεται και είναι δωρεάν κάθε Βεβαίως. μέρα. Βέβαιος, υπάρχει άπειρο, άπειρο υλικό για να βάλουμε. Βέβαια, Δεν τα βάζουμε όλα γιατί κάνουμε μια επιλογή, τα δοκιμάζουμε όλα. Είναι δωρεάν και πολλοί κόσμοι μπορεί να ακούει δωρεάν, αλλά να πούμε ότι είναι και νόμιμα, έτσι. Ναι, είναι... ναι και... σωστά, έπρεπε να το έχω πει και εγώ από την αρχή. Δεν είναι, δεν είναι παράνομο, δεν είναι σπασμένο λογισμικό και τέτοιο. Είναι, δεν είναι, σπασμένο, είναι αυτά ναι. που είναι δωρεάν. Ναι. Ε, έτσι ακριβώ. Και... Υπάρχει πάρα βρήθιο, το διαδίκτυο βρήθει από τέτοια ]casmo. λογισμικά, τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν στις ανάγκες των, του μέσου χρήσης χωρίς να βάλει απαραίτητα το χέρι στην τσέπια. Ξέρετε κάτι πιο, εγώ ε, ε, ε, ε, ε, yes. ε, από τη δική μου εμπειρία, όταν ε, το πρόβλημα δεν είναι ένα, ένα λογισμικό που το χρησιμοποιώ και θέλω να είναι και μπορώ να το πληρώσω, ένα. Yes. Αλλά οι περισσότεροι από εμά πια πρέπει να κάνουμε μια φορά το μήνα ξέρω εγώ και αυτό. Ή μετά τον άλλο μήνα να επεξεργαστώ παρισσότερο μια φωτογραφία γιατί να την αντελεβάσω. Τι τον άλλο μήνα να θέλω να κάνω κάτι σε ένα βίντεο. Δεν μπορώ να έχω για τόσο μικρή χρήση και σύντομη και εύκολη το απλό κομμάτι να αγοράσω όλα τα αντίστοιχα super-duper λογισμικά και εφαρμογές που κάνουν τη, τη δουλειά ενός επαγγελματία. Αλλά δυστυχώς όλο και περισσότερο ερχόμαστε στη θέση να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένο λογισμικό. Και θέλουμε κάτι που να είναι ελαφρύ, γρήγορο και να μην το πληρώσουμε κιόλα. Ακριβώ αυτό είναι ο σκοπό που εξυπηρετεί το δωρεάν.net. Αλλά, αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα ε, προγράμματα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν και οι επαγγελματίε και είναι mm -hmm. δωρεάν. Ε, ήδη, ήδη λαμβάνουμε μηνύματα στο site ε, και emails από επαγγελματίε του χώρου που του έχουμε βοηθήσει πάνω σε αυτό, που δεν γνωρίζουν για μια εφαρμογή και τη χρησιμοποιούν κανονικά στη δουλειά του. Ναι. Ε, Οργάνωση γραφείου, τέτοια πράγματα, πελατολόγια και τέτοια, ε, Σε μικρέ επιχειρήσει ναι. συνήθω. Συνήθω οι μεγάλε επιχειρήσει χρησιμοποιούν τα δικά του γιατί έχουν και τα, είναι και κλειδωμένα, είναι και χίλια πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, Είτε, δωρεάν, δωρεάν με www.net, το έχω βάλει και στη. Σελίδα μας στο facebook. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Οικονομίδη για, καλά, και εγώ για τη συνέντευξη σήμερα και για τη δουλειά που κάνετε και μας, α, μας προσφέρετε ένα, ένα υλικό που θα ψάχναμε πολύ να το βρούμε εμείς στο δίκτυο από μόνοι μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. say